Στο όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ φουράνι Παράκλητος του Πνεύματος, σε λελθίες ο πανταχού παρον τα πάντα ο πυρόν, σε σαβρούμεгас και ζωής κοριβός λελθείες και σκήνος των ενημίν, και καθάρισων μᾶσα ο πάσες σκηλίδες και σόσων οθεθέτες φυσεχασμών. Θέλετε να ρωτήσετε δεκάτη από την προηγούμενη μια συνάντηση; ενώ είχαμε σκοπό να συνεχίσουμε αυτό το πήμα που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά βρήκα κάτι άλλο που με ενθουσίασε και λέω για να ξεκινήσουμε από αυτό κάπως σκόρπια είναι από ένα πήμα κάποιου σύγχρονου του Τάσου Λιβαδίτη είναι ένα κομματάκι λέει εδώ σε αυτό το μνήμα κοίται κάποιος που ο φόβος οι άλλοι τι θα πουν και η ματιοδοξία να αρέσει τόσο του κλέψανε ότι είχε πιο δικό του ώστε σχεδόν δεν κοίται εδώ κανείς Να το ξαναδιαβάσουμε. Εδώ σε αυτό το μνήμα κοίται κάποιο που ο φόβος οι άλλοι τι θα πούν και η ματιοδοξία να αρέσει τόσο του κλέψανε ότι είχε πιο δικό του ώστε σχεδόν δεν κοίται εδώ κανείς. Ο φόβος τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας και η προσπάθειά μας και ο πόθος μας να αρέσουμε καταργεί τα ιδιαίτερα μας χαρίσματα καταργεί την προσωπική μας ταυτότητα καταργεί την κλίση που έχουμε από τον Θεόν καταργεί τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός εν τέλει, χάνουμε την ταυτότητά μας χάνουμε το πρόσωπό μας Εδώ ο ποιητής η θέση του αυτή πλησιάζει τους νηπτικούς πατέρες μας. Τι σημαίνει νηπτικός; αυτός που λειτουργεί με νύψη δηλαδή εσωτερική εγρήγορση και προσοχή θέτοντας φύλακαν στην καρδιά του εις τις του να είναι προσεκτικός για να μην προσβάλλει την χάρη του Θεού. Αυτή λοιπόν η επισκόπηση της ψυχής μας όχι με την έννοια την ψυχαναγκαστική αλλά με την έννοια της αναζήτησης και του σεβασμού της καρδιάς μας γεννά αυτήν την προσοχή Εδώ ο ποιητής, δεν ξέρουμε που, από πού που κρατάει σκούφια του πάντω ο Λόγος του Αυτός είναι νυπτικός γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό Είναι μια προσπάθεια να ξεπεράσει το επιφανειακό, το εξωτερικό και να δει ενδότερα τι γίνεται Μιλά για κάτι βασικό που αφορά όλους μας το ψεύτικο και το αληθινό τη μάσκα και το πρόσωπό μας. Εμείς μπορεί να ονομαζόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που αναζητούμε ή έστω της Εκκλησίας αλλά αντί πνευματοφόροι ή χριστοφόροι ή μεθαμασκοφόροι. Αυτό που είναι βασικό πρόβλημά μας είναι όχι ο σεβασμός του είναι μας Σεβασμός του είναι. μας έχει δύο προεκτάσεις η μία είναι ψυχολογική και η άλλη είναι πνευματική Ο σεβασμός της καρδιάς μου ψυχολογικά σημαίνει να έχω καλή επαφή με τις φυσικές μου λειτουργίε. να τις σέβομαι, να τις ικανοποιώ, να τις προσέχω να τις κρατάω σε κάποια ενισορροπία Πολύ σημαντικό είναι αυτό Ο σεβασμός όμως της καρδιάς μου σε πνευματικό επίπεδο σημαίνει να έχω αφυπνισμένη την πνοή του Θεού μέσα μου. Δηλαδή να είμαι ανήσυχος και να αναζητώ την αλήθεια, να αναζητώ το φως, να αναζητώ τον λόγων ύπαρξή μου. Η δυσκολία μου να γίνει κάτι τέτοιο με οδηγεί στο να λάβω διάφορα σχήματα και να ενταχθώ σε διάφορους σχηματισμούς για να αποποιηθώ την προσωπική μου ευθύνη την ευθύνη του τι επιλογής ζωή κάμνου. Έτσι λοιπόν είναι κέριον το ερώτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό Ποια είναι η αλήθεια μας Ποιο είναι το πρόσωπό μας Πόσες μάσκες φορούμε Και μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε Είναι αλήθεια Πως ο άνθρωπος Σε οποιοδήποτε πλαίσιο Και αν κινείται Δέχεται μία εξωτερική πίεση Να ταυτιστεί με την κοινωνική σύμβαση να ταυτιστεί, να συμβιβαστεί, να υπακούσει σε μια κοινωνική συνείδηση. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Δηλαδή, η κοινωνία μας, ο τρόπος ζωής μας έχει 5-10 στερεότυπα ζωής. 5-10 προτάσεις ζωής δέκα τρόπους ζωής και μας καταπιέζει να τα ακολουθήσουμε εάν δεν τα ακολουθήσουμε είμαι θα απορριπταίει αυτό γεννά μια τεράστια τραγωδία στον άνθρωπο και ψυχική και πνευματική μας αναγκάζει λοιπόν η κοινωνία και όταν λέμε κοινωνία δεν είναι κάτι κοσμικό ακόμα και το εκκλησιαστικό είναι γεγονός ως ανθρώπινη πράξη μας, μας εξαναγκάζει σε συγκεκριμένου τρόπους. Για παράδειγμα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θυμίζω ένα περιστατικό κάποτε πήγε ένας ιερομόναχος από τον κόσμο, κοσμικός ιερέας Στο γέρο Παΐσιο Και στο δρόμο συνάντησε ένα μοναχόν Και του είπε Δύο είναι οι τρόποι ζωής Ο άγαμος και ο έγαμος Ή θα ή θα καλό καλόγερο στο όρος Έξω δεν είναι σωστό αυτό Και έπεσε σε λογισμούς και μπερδεύτηκε και έπεσε σε κάποια απογοήτευση και σε κάποια εσωτερική σύγκρουση Και πλησίασε το γέροντα και του είπε Εμένα ο Θεός δεν μου αποκάλυψε μόνο αυτούς τους τρόπους ζωής Δεν μου αποκάλυψε κάτι τέτοιο Και φυσικά περιέλαβε ο γέροντας τον μοναχό που ταλαιπώρησε από τον άνθρωπο και τον έβαλε στη θέση του Αυτό τι σημαίνει Εν τέλει, ο τρόπος που πλησιάζουμε τον Θεό δεν είναι καθορισμένο Δεν παίνει σε καλούπια ο κάθε άνθρωπος έχει ένα, ένα, έχει από τον Θεό ο κάθε άνθρωπος έχει την κλίση από τον Άγιο, ο Θεό να γίνει Άγιος. Τελείωσε. Ο τρόπος δεν ξέρουμε πώς είναι. Πώς θα οικονομήσει ο Θεός τον καθένα δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Έτσι λοιπόν παίρνουν διάφορα πρότυπα γιατί η φιλαυτία μας, η βάση κάθε αμαρτίας μας κάνει, μα τρελαίνει. Και ο χαθ, και η τρέλα μα είναι ότι έχουμε σπουδαία ιδέα για τον εαυτό μας Και για να πέσει αυτό το πράγμα, περνάμε από χίλια δυο μονοπάτια. Επιτρέπει ο Θεό. Δεν είναι το φάρμακό μας Τα φάρμακα συνήθω του Θεού, ξέρετε τι είναι, είναι τελείω αντισυμβατικά για την κοινωνία, αν θέλετε και για το εκκλησιαστικό ανθρώπινο γεγονό. Τελείω αντισυμβατικά είναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει ελευθερία πνεύματος, υπάρχει ζωή και η ζωή πολλές φορές πνίγεται όταν δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο και δεν δίνει τι να τον η ελευθερία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν μας εξαναγκάζει η κοινωνική σύμβαση σε μια άνευ όρον υποταγή. Ο κόσμος σήμερα ομιλεί όσο ποτέ δίποτε άλλοτε για δημοκρατία γιατί εδώ κρύβει την ενοχή της ότι δεν είναι δημοκρατικός ο τρόπος που ζούμε είναι τελείως φασιστικός φασισμός τι είναι να σου επιβάλλω κάποιο σύστημα σκέψεως να σου παράλλω κάποιες ιδέες όχι μόνο να σου κάνω μια φαινομενική πλήση εν κεφάλου. αλλά ο τρόπος που ζούμε μας λέει τι, ότι αυτό είναι το φυσικό και αυτό είναι το αφύσικο δεν είναι η κοινωνία μας έτσι άρα εγώ, αν δεν θέλω να ζήσω κάτι τέτοιο αν αυτό δεν με εκφράζει αν αυτό δεν είναι κλείσιμο γι' αυτό είναι αφύσικος τελείως δεν είναι φασιστικό υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτή τη φαινομενική δημοκρατία η δημοκρατία σημαίνει να αναδεικνύει τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου Γίνεται κάτι τέτοιο Αφού τα χαρίσματά μου Τα χαρίσματά σου Επιβάλλεται να ακολουθείς μια συγκεκριμένη πορεία Κοινωνικής πράξεως Θα γίνει για παράδειγμα Όπως Επιβάλλει η κοινωνία και λέει Θα γίνει όπως εγώ θέλω Όπως το κόμμα μου θέλει Όπως η ιδεολογία μου θέλει Ξέρετε πολλούς ανθρώπους ενταγμένου σε ένα κόμμα να έχουν προσωπική άποψη πολιτική ή κοινωνική Θα το διαγράψουν Αυτοί, πως μπορεί να είναι δημοκράτες, δεν καταλαβαίνω Αυτοί είναι τα πιο κακομήρικα όντα Δεν έχουν δυνατότητα να ζήσουν φυσιολογικά Αν δεν έχεις να τον ελεύθερα, έχεις ρεμίσει άνθρωπο Γι' αυτό δεν υπάρχει συνεννόηση στη τηλεοράσιο, να τσακώνει με τον άλλο, διανοητικά είδατε κανέναν πολιτικό και δεν νομίζουμε πολιτικά ή κομματικά δηλαδή είδατε κανέναν πολιτικό που να αποδέχεται την ορθότητα μιας άλλης απόψεως είναι λάθος αφού είναι σε άλλο κόμμα τελείωσε είναι η δημοκρατία αυτό πως είναι δημοκρατία για να βγάλουμε τώρα και τα βρεγμένα τα δικά μας των χριστιανών θα κάνεις όπως η υπακοή επιτάσσει το λέει πνευματικό κάνουμε υπακοή για να μελέγχει καταστρατηγείται με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγούν τα ιδιαίτερα χαρίσματα του ανθρώπου και η κλίση που έχει από τον Θεό τότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα βασικό δίλημα τι να επιλέξω τη μοναδικότητα του προσώπου μου να είναι ο εαυτός μου κάτι που θα προκαλούσε την κοινωνική κατακραυγή και απόρριψη ή για να με αποδεχθεί η κοινωνία και να λάβω μια κοινωνική εξασφάλιση αποδοχής ή ακόμα εκκλησιαστική επαναλαμβάνουμε την εκκλησία την ορίζουμε όχι ω σώμα Χριστού αλλά ω ανθρώπινο παρέχοντα, ως διοίκηση, ως σύστημα που δεν είναι μόνο οι παπάδε και οι δεσποτάδες και εμείς είμαστε λοιπόν θα επιλέξω λοιπόν να είναι ο εαυτός μου να ακολουθήσω τη μοναδικότητα του προσώπου μου πράγμα το οποίο θα ετύχανα της απορρίψεως ή για να εξασφαλίσω την κοινωνική αποδοχή θα γίνω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είμαι χωρίς να ζω τη δική μου ζωή είναι αυτό που λέει εδώ ο ποιητής που λέγει δεν, σχεδόν δεν κείται εδώ κανείς ε, δεν υπάρχει τίποτα κανείς έχασε τη δαυτότητά του, το πρόσωπό του Τώρα τι συμβαίνει συνήθω ο ανθρώπους στο δίλημα αυτό μερικοί απαντούν η πληνότητα απαντάει καταφαντικά σε αυτό που θέλει η κοινωνία και συμβάζεται ο άνθρωπος και είναι προβλέψιμο. ένα απλό παράδειγμα Πήγα στη ζωή μου σε 200 γάμους, δεν είδα κανένα γάμο να διαφέρει από κανέναν. Από το πως ξεκίνει την ύφη και πως διασκεδάζουμε με ίδιο τρόπο. Τα άμα θα παίξω κασέτα μπαίνει. Και το πως θα φάνε την τούρτα και πως θα χορέψουν και πως θα βάλουν τα λουλούδια. Μα τρομερού αυτό, αυτό τι σημαίνει. Δεν υπακούμε σε ένα σύστημα σκέψεως. Που είναι η ελευθερία. Όταν ξεκινά ένας τη ζωή του έτσι, πως μπορεί να αντιδράσει σε κάτι που δεν του φαίνεται ορθό, Λοιπόν, η συμπλειονότητα των ανθρώπων επιλέγει να αποδέχεται αυτό το σύστημα σκέψεως. Αυτά είναι πάμπολα τα παραδείγματα. Ο τρόπος που θα επιλέξω ο μου, Πώς θα συμφωνήσουν οι γονείς. Τι πρότυπο γαμπρού φυσέχω, έχω. Τη δουλειά θέλω. Πώς είναι η δυνατότητα, πώς εκφράζεται ο επιτυχημένο άνθρωπος. Ποιο είναι ο άνθρωπος σήμερα. Ένας δυνατός επιχειρηματίας ή ένας καλός επιστήμων Υπάρχει άλλος πιο επιτυχημένος Ο επιτυχημένος είναι ο δυνατός Έχει πολλά χρήματα Είναι ένας σπουδός επιχειρηματίας Είναι ένας φοβρός επιστήμονας Σήμερα ο άνθρωπος είναι τόσο τραγικός Που δεν καταλαβαίνει ότι τις κρυμμένες δυνατότητες τη αναπηρία του Ευλογία δεν είναι μόνο τα χαρισμένα Είναι και οι αναπηρίες μα και οι αναπηρίες μα έχουν τεράστιες δυνατότητε που είναι κρυμμένες και δεν τις έχουμε ανακαλύψει τι λέει ο Αποστολός Παύλος γα, ε, τι, τι έλαβε, τι λόγον έλαβε από τον Θεό η γαρδυναμίσμανα στην ία τελειούτε. η αδυναμία μας είναι δύναμη το έχουμε ανακαλύψει δεν το ανακαλύπτουμε γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιες φαντασιώσεις περί ζωής οι οποίε κρύβουν την προσπάθεια της αποθέωσής μας του να είμαι θααυτάρκης και να θεώνομε τον εαυτό μας χωρίς να έχουμε ανάγκη των Θεών. Λοιπόν η μία επιλογή είναι αυτή. Η άλλη, οι ελαχιστότατοι άνθρωποι είναι που επιλέγουν αντιδράσουν. Και είναι οι γραφικοί άνθρωποι. Ή η περιθωριακή. Ή η η η σημερα ο κόσμος και το δημοκρατικό μας σύστημα σέβεται τις μειονότητες. Όλες πλήν αυτή. Τη διεσκευτική μειονότητα δέχεται. Όποιαδήποτε αυτής μειονότητα τη δέχεται. Τη μειονότητα του να αντιβαίνω και να αντιδρώ σε αυτό το σύστημα σκέψιος δεν το δέχεται. Δεν θα με κλείσει φυλακή. Αλλά θα με διακομωδήσει. Θα με περιφρονήσει. Και θα έχω αυτή την οδύνη και αυτό το προσωπικό κόστος αλλά και εδώ μία περενθεσσούλα πολύ σημαντική. Όταν θέλω να αντιδράσω, θέλω να αντιδράσω για να ξεχωρίζω ως γραφικός και να κλείβεται ένας εγωισμός πίσω από την διορυθμία μου, υπάρχει αυτή, αυτή η παγίδα που είναι πολύ λεπτή να τη διακρίνομαι γιατί γνήσια σέβομαι τον εαυτό μου και δεν λειτουργούω αντιδραστικά σε οποιοσδήποτε άλλου ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές το complex μας ότι δεν πετύχαμε σε κάτι, δηλαδή δεν καταφέραμε να γίνουμε σημαντικοί επιστήμονε ή επιχειρηματίε. Σε όλοι θα βρούναν άλλον τρόπο να δίνει σημασία ο κόσμο σε μένα. Το να γίνω περιφερειακό. Να αντιπασιάσουμε μια αντίδραση, αντίδραση για την αντίδραση. Για να προκαλώ. Και αυτό δεν έχει αγάπη. Δεν έχει ενότητα καταρχήν. Η καρπή του πνεύματο του Θεού φαίνεται από την ενότητα. Από την εσωτερική συμφιλίωση. Από την οικομενικότητα τη καρδία μα. Αντιδράφηση όχι να λειτουργήσουμε εμπάθεια αντί των άλλων Α εσύ είσαι ο ψεύτης, ο συμβατικός, ο δίθεν. Αυτό είναι η εμπάθεια Αλλά αυτή η έξοδος από το σύστημα Να είναι όχι μια εμπαθή κίνηση Απόρριψης των υπολείπων Αλλά μια υπόδεινως διαδικασία Που δεν είναι τόσο ο πόνος ότι με περιθωριπεί ο άλλος Όσο ότι ο άνθρωπο ζει την πλάνη τη άγνοιας αυτή λοιπόν είναι η ελαχιστότατοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή του να μην μπορεί να αποφασίσει ο άνθρωπος. Είναι οι παθητικοί άνθρωποι. Βλέπουμε μερικούς άνθρωπους που είναι παθητικοί και εκνευριζόμεθα. Που οφείλεται, όταν για παράδειγμα εσύ έχει ένα οικογενειακό περιβάλλον α, το οποίο είναι καταπιστικό και σου επιβάλλει κάποια πράγματα. Όταν έχει ένα σύντροφο άντρα ή γυναίκα που σου επιβάλλει κάποιο σύστημα ζωής, και εσύ, λες τώρα, άμα αντιδράσω, εγώ δεν είμαι αυτός, άμα αντιδράσω όμως θα τσακωθώ. Θα τσακωθώ, θα αντιδράσω αυτό το σύστημα ή θα συμβιβαστώ ας μην, για να μην εμπερδευόμαστε τώρα σε φασαρίες. Λοιπόν, γιατί μένει διαρκώς ο σε ένα δίλημα που δεν ξέρει, καταρχήν δεν μπορεί να σεβαστεί την καρδιά του. Για να είναι αυτό που είναι, να είναι ελεύθερο, χωρί εμπάθεια και να τοποθετηθεί εναντί του άλλου. Και, το άλλο, και άλλη επιλογή είναι να συμβιβαστεί να, για να τα έχει καλά. Για να μην έχει μπελάδε. Και συνήθω ο άνθρωπο μένει σε μια ζωή σε αυτό το δίλημα. Και αυτό ξέρετε τι είναι. άρνηση ζωή. Και εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι τι περισσότερε φορέ αρρωσταίνουν. Και είναι, είναι ο ηθικό, ο, ο ψυχολικό λόγο πολλών ανιάτων ασθενείων, ιδιαίτερα του καρκίνου. Όταν ο άνθρωπο είναι σε μια διαρκή δίλημα και δεν μπορεί να αποφασίσει, α, δεν παίρνει θέση τελικά. Ο άνθρωπο που δεν παίρνει θέση θα αρρωστεί, θα πεθάνει. Δεν υπάρχει. Τι περισσότερε μέρε θα πάθει καρκίνο. Αυτό με μελέτε. Και είναι αλήθεια. Ο άνθρωπο δεν είναι, είναι μια οντότητα ψυχοσωματική, δεν χωρίζουν ψυχή και σώμα. Συνολικά λειτουργεί ο άνθρωπο. Όταν λοιπόν αρνείσαι να τοποθετηθεί. Αρνεί να λάβεις θέση αρνεί εν τέλει να ζήσεις ε θα έρθει αυτό κάποτε σαν φυσική συνέπεια μια ανία τόσα που στα τα καλά καθοί να θα φύγεις δεν θέλεις να ζήσεις δεν θέλεις να αντιδράσεις δεν θέλεις να τοποθετηθείς τώρα τι είναι προτιμότερο κανείς να συμβιβαστεί ή να λειτουργήσει παθητικά σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μα, να συμβιβαστεί έστω Αρκεί να έχει δράση Γιατί λέει ο Κύριος μας Όφιλες να είσαι ή κρύος ή ζεστός Αυτή η κρυο η ζεστος αυτη η χλιαροτητα τη μη θέση Είναι χειρότερο από την αρνητική θέση Τελικά Χειρότερο από την αμαρτία είναι η ραθιμία η Τενπελιά Καλύτερα να αμαρτίζεις και να κάνεις κάτι Παρά να είσαι ράθιμος Τι λέγει ο άλλο Πήγε και έχω... έβαλες Το τάλαντο στη γη Το έχωσε. Γιατί δεν το βάλε στο τραπέζι να βγάλει και κάποια έσοδα Κάποιο τόκο να λάβει Αυτή λοιπόν η μη θέση Η παθητικότητα είναι η τρίτη λύση που είναι πραγματικά άρνηση ζωής και θάνατος Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι <στονίτως> Γιατί η αδυναμία μας είναι δύναμη <στονίτως> Όταν λες αδυναμία Θανάση τι εννοείς η αδυναμία λέει ο, ο, ο Απόστολος Παύλος είχε ένα σκόλοπα που τον ταλαιπωρούσε και παρεκάλεσε τρεις τον Κύριο για να του άρει αυτόν τον πειρασμό και έλαβε λόγων που έλεγε Παύλε αρκίσει η χάρις μου η γαρδύναμις μου ενασθενεία τελειούται δηλαδή εκεί που φτάνεις στα όρια σου εκεί που φτάνεις στο αδιέξοδό σου εκεί που δεν μπορείς να σε βοηθήσει κανένας ούτε η αυτό σου έρχεται η δύναμη του Θεού τελεία και σε ανιστά για να καταλάβεις ότι όλον τη της χάριτος. εσύ προσέφερες την ελευθερία σου τη διάθεσή σου δεν μπορείς πλέον να επέρεσαι για κάτι που έκανες γιατί όλο ήταν του Θεού δηλαδή είναι η δύναμή μας η αδυναμία μας γιατί τότε αποκαλύπτεται η πραγματική δύναμη που είναι η χάρη του Θεού όταν δηλαδή ο Κύριος επιλέγει τους αγραμμάτους αλλήλει για μαθητές το έκανε για ποιον λόγο γιατί αν είχαν κάτι ήταν σπουδαίοι ρήτορες θα λέγανε, α είχαμε και εμεί κάτι Λίγο έβαλα ευ... και εμεί, αλλά έβαλε και ο Θεό. Έβαλε και ο Θεό, αλλά βάλαμε και εμεί κάτι. Τι ήταν, όλων ήτων του Θεού. Πώ να μιλούν ξένε γλώσσε ή αγράμματι. Αν πήγαινα σε μερικά φορνηστήρια και ξένα δύο γλώσσε, θα λέγανε Εντάξει, ξέραμε κιόλα. Λοιπόν, γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία, η ρίζα κάθε αμαρτία είναι η καθε αμαρτια ειναι Όταν ο ασκητή αγωνίζεται αντί παθόν παθών, ουσιαστικά αγωνίζεται να σταυρώσει αυτή τη φυλαυτία. Τι είναι φύλλα αυτή η άλογο λένε οι πατέρες μας αγάπη για τον εαυτό μας η χωρίς λόγων η παράλογη αγάπη για τον εαυτό μας έτσι λοιπόν η αδυναμία μας είναι η δύναμή μας γιατί δείχνει το μέτρο μας και μας οδηγεί στο να στραφούμε και να στήσουμε το έλεος του Θεού κάποιος άλλος επίσης μισό λεπτό πολύ Σχετικά με την παθη, παθητικότητα που είχατε πριν παραγωρνάμα, ε, εντάξει, αναφερθήκατε στο τάλαντο που έθαψε ο άνθρωπος εκείνος και δεν είχε δράσει ουσιαστικά. Ε, όμως και το άλλο σημείο του κυρίου που όταν το ρωτούσε ο Πιλάτος, εκείνος εσύ Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία στη γραφή που ενώ την μια φορά λένε έτσι ή μάλλον τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω να λένε έτσι την άλλη φορά νερούν αυτό που όχι νερούν λένε άλλο που φαίνεται να είναι αλλιώτικο διαφορετικό αντίθετο Η σιωπή δεν είναι αδράνεια είναι δράση όταν η σιωπή ομιλεί η σιωπή όταν ομιλεί και δεν είναι απλώς μια βουβαμάρια γιατί δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου αλλά η σιωπή όταν είναι ένας λόγος η σιωπή είναι λόγος και αν θέλετε είναι η, σιω, η ησυχία είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνα. συνεπώς δεν ήταν μια δράση αυτό ήταν μια δράση ήταν μια ενεργοποίηση θεραπευτική για τον πιλάτο πως μπορεί να ξεχωρίσουμε την υγιή αναζήτηση από την αρεστημένη από τη στιγμή που υπάρχει αναζήτηση δεν υπάρχει αρεστημένη αναζήτηση οποιαδήποτε αναζήτηση είναι υγιής έστω και αν παίρνουμε λάθος δρόμο και τρόπο ο Θεός τιμά τη διάθεσή μας δεν μου λέτε τι ήταν ο Πόστολος Παύλας διώκτης δεν ήταν αναζήτηση δεν είχε στραβή και ανάποδη ο καρδιογνώσης βλέπει πότε υπάρχει αναζήτηση πραγματική και ενεργή γιατί αν μπούμε σε διαδικασία να δούμε πότε είναι καλή και πότε είναι η κακή αναζήτηση, μπαίνουμε σε ένα άλλο λούκι ενό αυτοεγκλωβισμού στο, αυτοεγκλωβισμού κλεισίματος στον εαυτό μας στην προσπάθεια να υποκαταστήσουμε την χάρη του Θεού με τις δικές μας δυνατότητε. ας ξεκινήσουμε και ας κάνουμε λάθος πάντως στοιχεία που μαρτυρούν την αληθινή την πραγματική αναζήτηση είναι η ταπείνωση και η αγάπη η ταπείνωση που σημαίνει θέλω σε θέλω αλλά δεν μπορώ ελέησέ με είναι η συνεργασία της χάρης του Θεού με την δική μας ελευθερία και το δεύτερο είναι η αγάπη προς τους εχθρούς όχι στου τους οικείους. αυτά τα δύο στοιχεία όταν τα δουλεύουμε είναι που οικοδομούν μια σωστή αναζήτηση η αν θέλετε, οικοδομούν την, πραγμα... την αναζήτηση. ήθελα να ρωτήσω εκεί που το παράδειγμα για την Δηλαδή, και αποτέλεσμα στο Δεν το Η υπακοή στην Εκκλησία δεν είναι υποταγή, είναι υποακοή ακούω τι μου λέει ο άλλος και του δίνω λόγω Θεού μπορεί και να μην του δίνω λόγω Θεού και να του, να του δίνω λόγω δικών μου παρά τα αυτά όμως αν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση ο Θεός τον οικονομεί και τον σώζει με την υπακόη που κάνει γιατί πίσω από την υπακόη κρύβεται η ταπείνωση και το πνεύμα μαθητίας το καταλάβατε κάτι, είναι όχι θα έχουμε και συνέχεια και το δεύτερο μέρος αν όμως εσύ πηγαίνεις στην υπακοή στον πνευματικό ψάχνοντα τον κουρού που θα σου λύσει τα προβλήματα και να σε κάνει ανεύθυνη έχεις πρόβλημα δεν σε σώσει αυτή η υπακοή αν πηγα... και αν η υπακοή λειτουργεί ως μια διαδικασία να κρατά όλου του ανθρώπου σε μία ομοιογένεια για να υπάρχει ενότητα στο σώμα τη Εκκλησία, αυτό δεν είναι Εκκλησία ούτε υπακούει. Η πραγματική ενότητα είναι στην ποικιλία των χαρισμάτων, όχι σε μία διαδικασία ομοιογένεια που γεννάει αυτή η μορφή τη υποταγή. Αν εσύ όμω πηγαίνει με πραγματική αναζήτηση, ζητώντα το λόγο του Θεού. Αναλαμβάνοντα την ευθύνη που σου δώσε ο Θεός να γίνεις Άγιος, να γίνεις Αγία τότε και από λόγια ο Θεός θα και θα σε φωτίσει Άρα είναι πολύ σημαντικό ο, δρο, ο τρόπος και η διάθεση προσέγγισής μας Το γραμμάτι αρχίτες προτιμότερη η αμαρτία από την αθυμία, αυτό πάντα με περβαίνει Δηλαδή. Εμένα να δει. Δεν άσχεται κατά καιρούσα. Βγαίνει ένα ελάττωμα στην επιφάνεια, η οποία επιδροφιμωμένα και βλέπω μετά ότι είμαι εγωιστή, ότι είμαι εξοικειωμένη. Άσυλο πίσω κάνω αυτό που ο μιλητή είπε, δηλαδή δεν είμαι καθηγητή και δεν είμαι αφεντικό τελικά. Πίσω από την ελευθερία αντίστοιχα, την πολλατρεία αντίθετα με ξέρω εγώ, ουσιαστική αγάπη. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θέση να βάλω σε αυτό. λέω καλύτερα εγώ ας, αν είμαι θετικό. Ε, Πολλέ φορέ βέβαια γίνω θετικό, αλλά μετά βλέπω εκτράτη ή μετά κακόποιω ή. Ότι κανεί. Κακοποιώ. Ε, Μαθαίνει και ποιο είσαι τέλο πάντων. Και καταλάβει την αρρώστια σου. Και μπαίνει στη διαδικασία θεραπεία και ίαση. Αλλιώ νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Είσαι ένα ψέμα θεωρούμε πως η βάση της αμαρτίας είναι η ραθυμία. λέει στην υμνογραφή της εκκλησίας σε μεγάλη εβδομάδα αν προσέξουμε αντιπαραβάνοντα την πόρνη με τον Ιούδα δινών η ενώντα ενώντας τον Ιούδα μεγάλη η μετάνοια ενώντας την πόρνη είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η ραθυμία είναι αχρίστευση της υπάρξεώς μας αχρίστευση του χρόνου μας που είναι χρόνο σωτηρίας καλύτερα να δοκιμάσουμε και να κάνουμε λάθος γιατί έτσι θα μάθουμε θα γνωρίσουμε νεαυτόν παρά να μπορούμε σε μια διαδικασία φοβίας και ενοχικότητος και φοβία. Και αυτό συγνώμη και αυτό που λέγεται που λέει ότι κάποιο ανισχύτρο τρομερά για την εικόνα και την εικόνα του έπρεπε του άλλου. Μπορά μου. Για να Ακριβώ αυτό είναι. Ναι. Ναι, ναι. Νομίζετε ότι έχει να με συμπειρώ; Ελα, πολύ να μου ρωτήσεις αυτό; Αλλά εγώ νομίζω πόσο στο καναλιά μου Νομίζω ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει. Αυτόν όμως που έχουμε να είναι να προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να είμε θαλίσινότεροι. Και αν κάτι δεν μας κάθεται καλά σε σχέση με το αυτό που μας επιβάλλουν οφείλουμε να σεβαστούμε την καρδιά μας και να αντιδράσουμε αντιδρούμε όχι επιθετικά ενάντια των άλλων αλλά δημιουργικά για τον εαυτό μας να συνεχίσουμε λίγο γιατί έχουμε πολλά ακόμα και θα μαζευτούν και άλλες ερωτήσεις πιστεύουμε λοιπόν πως το πιο σημαντικό αρχικά όταν ο άνθρωπος προσέρχεται στην εκκλησία είναι να του δημιουργηθούν οι συνθήκες να είναι άνετος να είναι ο εαυτό του να μην πιέζεται από την ανάγκη να φορέσει κάποια μάσκα. Μια μάσκα στο ξεκίνημα της πνευματικής πορείας του ανθρώπου σημαίνει ένας εξαρχής εκτροχιασμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας από τους κλασικότερους χώρους που ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να φορέσει μάσκα είναι η Εκκλησία. και όταν προσέχεται κάποιος είναι ευθύνη των μελών της Εκκλησίας ιδέως του πειμένου, να δημιουργήσει την αίσθηση στον άλλον να είναι ο αυτός του να μην παίζει τεχνιδάκι να το παίξει κάπως για να γίνει αποδεκτός είναι μεγάλη ευθύνη να μπεις σε δεκασύνη στη θέση του να αντιληφθεί λεπτά σημεία του ψυχισμού του να τον κάνει να νιώσεις ότι είναι ο χώρο του ότι η σχέση με τον Θεό είναι μια σχέση άνεσης φυσικότητος και είναι τραγικότατον πνευματικά που να παίζουμε παιχνίδι και με τον Θεό να βάζουμε μάσκα όταν πλησιάζουμε και τον Θεό να είμαστε κάπως να μην είναι η μεθαληθινή ούτε εκείνη τη στιγμή μας ξέρει κιόλα. είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην πληρώνει κανεί για να μπει εκκλησία γιατί ακριβώς σε από τότε το αυτιάσίδωμα το ψεύτικο ε πώς να είναι η αληθινή προσευχή πως να είναι η αληθινή μετοχή του στα μυστήρια αφού δεν έρχεται ο εαυτός του δεν έρχεται η πραγματικότητά του είναι πολύ σημαντικό κανείς να δώσει στον άλλο τις συνθήκες να αναπνέει να έχει χώρο να μην είναι στενάχωρος για να μπορέσει να προχωρήσει όπως σε μία σχέση οικογένειας, συζυγείας Που δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει των πρα... πραγματικών του εαυτών Και εδώ πραγματικά είναι τόσο λεπτό το ζήτημα Σου λέει άλλος Α καλά τα πει ο παπάς θα αυτό που θέλω Και μετά έρχονται ότι μαλλιοτραβήχτηκα <Και> Καταρχήν όταν λέμε με να βγάλει τον εαυτό δεν Δεν εννοούμε αγένεια, χειδεότητα, εκμετάλλευση, φράσος ατομισμό. Εκτός βεβαίω και αν αυτό το βαθύτερο σου είναι. Γιατί κάποιο θα πει, Ε, Πάτε, υποκριτή να είμαι. Τι σημαίνει υποκρισία. Ότι δεν εκφράζω αυτό που πραγματικά είμαι. Δηλαδή, όταν ο άλλος πολεμά τα πάθη του, είναι υποκριτή. Είναι υποκριτή αν όντω το πάθο του είναι μέσα και αυτό θα λειτουργήσει. Αν όμως το βαθύτερο του είναι κάτι άλλο ζητά και ο έτερος νόμος τη μέλεσή του, ο παλαιός άνθρωπος τον αντιπαλεύει δεν είναι υποκρισία να υποτάξω να σταυρώσω τον παλαιόν άνθρωπο αλλά την κλίση μου το χάρισμα που μου δώσε ο Θεός την ταυτότητά μου, την ύπαρξή μου αυτό, όχι ο παλαιός άνθρωπος αλλά το είναι μου, ο φυσικός άνθρωπος ο εν άνθρωπο, αν θέλετε αυτός είναι τραγικό ότι πάρα πολλέ φορέ, τι περισσότερε, δεν λειτουργεί στην οικογένεια, Στη σχέση, στη ζυγεία. Υπάρχει καταπίεση. Γιατί ο κάθε ένας από την οικογένεια, ο άντρα για παράδειγμα, ή η γυναίκα, έχει κάτι μια φαντασία για τον εαυτό του, πώ θέλει, των σύντροφών του. Δεν φτάνει που ο ίδιο είναι αληθινό, επιβάλλει και στον άλλον είναι ψευτικος. Και δεν υπάρχει ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό, και στην εκκλησία, να υπάρχει ελευθερία. Είσαι είναι ελευθερία, ένα ελευθερισμό και μια συδοσία Αλλά δώσει τη δυνατότητα να είναι αυτό του ανθρώπου, να αναδειχθούν τα χαρίσματά του. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ήδη. Αν σε μια εκκλησία υπάρχει κλωνοποίηση προσώπων, τότε αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι η εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι ένα ίδρυμα που έχει κάτι όντα που μοιάζουν σαν ανθρωπάκια. Του έβαλε σε μια μηχανή και βγήκαν όλοι ήδη. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγα στη Ροσόλημα μια κάποια φορά περπατές λέω κάτω κοπελιές με έναν τύσιμο λέω εσύ ποιο κατηχητικό έρθε εδώ πάω να ψάξω ποιο παπάς είναι από πίσω τους τις χαιρετάω και με φτύσανε λέω μπά τι έγινε ήταν του κατηχητικού αλλά οι Ιουδαίες τελικά όλες του κατηχητικού μοιάζουν <ΣΣΣΣΣ> πού είναι η ελευθερία τελικά πού είναι η ταυτότητα του ανθρώπου ε, αυτό δίνει είναι εκκλησία αυτό είναι ένα σωματείο είναι ένα ίδρυμα είναι αναξιοπαθούν τον κατά συνέπεια λοιπόν σε μια οικογένεια σε μια σχέση είναι πολύ σημαντικό ο ένας να αναδεικνύει τα χαρίσματα του άλλου αλλά όταν έχεις αίμονες ιδέες είσαι κολλημένο σε κάποια πρότυπα κοινωνικής συμβατικότητος για το ότι είναι Άντρα τι είναι γυναίκα, τι είναι σχέση, την έρωτα στην τι είναι γάμος πώς μπορείς να αποδεσμευτείς αυτό για να δώσει τα περιθώρια στον άλλο να εξελιχθεί και να εμπλουτίσει, να με αυτό που είναι ο μεγαλύτερος πνιγμός, η μεγαλύτερη πνιγερότητα συμβαίνει στις ερωτικές σχέσεις, στις σχέσεις υγείας που ο καθένα για ανά γίνει αποδεκτός ή για να γίνει ευχάριστο καταργεί την ύπαρξή του ο πραγματικός έρωτας και η αληθινή αγάπη είναι να δώσει στον άλλο να γίνει δημιουργικός, δημιουργικός σύμφωνα με αυτό που είναι όχι σύμφωνα, που, σύμφωνα με αυτό που εσύ θέλεις να το επιβάλλεις Να δεχθεί το δικό του χάρισμα Η αγάπη πραγματική εδώ φαίνεται Η σωστή διαχείριση των προσώπων Η σωστή ποιμαντική είναι αυτή Να δώσει στον άλλο τη δυνατόν να ενεργοποιηθούν Αυτά που του χάρισε ο Θεός όχι αυτά που εσύ θέλει να του επιβάλλεις και ποιο είναι το πρόβλημα εάν υπακούσει ο ένας ή στον άλλο σε αυτό το πλαίσιο ποιος αδικείται η ίδια η σχέση δεν εμπλουτίζεται δεν εξελίσσεται, δεν αναπτύζεται μένει πτωχή η σχέση αναπτύσσεται. μενει πτωχη η σχεση γιατι αν δώσει ο σύντροφός δυνατότητα αυτά που του έδωσε ο Θεός να αναδειχθούν να εμπλουτιστούν θα έχετε Περισσότερο πεδίο ερωτικής συνάφειος και σχέσεως. Θα έχετε περισσότερο πλούτο συνεννόησης λόγου κοινωνίας και ενότητος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει βεβαίως αυτονομία γιατί δεν είναι σχέση αλλού τη υπερεξάρτηση που σημαίνει καπέλωμα του ενός προς τον άλλον. Αυτό συμβαίνει σε κάθε σχέση γονέων με παιδιά, συζύγων μεταξύ του, κληρικών με πίμνιον, αδελφών μεταξύ αδελφών. Οφείλει να έχει την άποψή σου, οφείλει να έχει το λόγο σου, αλλά οφείλει να αποδεχθεί και τη διαφορετικότητα του άλλου και να την ενθαρρύνεις να εξελιχθεί και να εμπλουτιστεί αλλος η, η σχέση χάνει πολύτιμες ευκαιρίες δημιουργίας και ανάπτυξης ποιος λοιπόν από εμάς που έχουμε σχέσεις οποιαδήποτε μορφής αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια και πόσο σοβαρή είναι Θέλετε κάτι να Τα βράδια της κυρίσης που μένω εδώ μέσα βλέπω κάτι και αρχίζω να εκομπλύνω το σαβά το μας μέσα μου βράζω. Οι μητσές είναι και από το ζακετάκι. Είναι πολύ κοινωνική και έχουμε πολλού φίλου. Όταν τώρα σε δρόμο που αυτό το θεωρώ έναν φασισμό για κάτι δεν θα μπορούσα να ανοίξει μια βιοτεχνία και εσύ πλουζάκια. Αλλά έχει αυτό. Μπορεί να το επαναλάβει γιατί ήθελα να το πω και τρεπόμουνα Έχει απόλυτο δίκαιο. Είναι σωστό. Υποκρίνεται γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά υποκρίνεται και για την καλή. Υποκρίνεται για την καλή για ποιο λόγο. Αφού το είπε, Και το είπε τελείως τώρα. Δεν είσαι καλή τώρα. Το θέμα ξέρεις όμως εδώ έχουμε διπλόν πόλεμο <laughs> λες να το πέξου καλή και αν πω <laughs> το ξεπερνούμε αυτό και το λέμε όταν το λέω έχω εμπάθεια είναι άλλη προσπάθεια να λέμε κάτι όσον μπορούμε χωρίς εμπάθεια <laughs> από ό,τι κατάλαβες κανείς δεν κατάλαβε Αυτό είναι το κακό ότι είμαστε ελεύθεροι και μπορεί να καταλάβουμε θεληματικά Λοιπόν Είναι πραγματική συμφορά Όχι όταν αρνηθούμε να υποταχθούμε Στην κοινωνική σύμβαση Αλλά όταν θαβουμε τον πραγματικό μας εαυτόν χάρη της κοινωνικής συμβάσεως Στην εκκλησία λοιπόν Είναι πολύτιμο ο κάθε άνθρωπος γιατί έχει ένα λόγο ύπαρξης και ζωής από το Θεό να μαρτυρήσει Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα λόγο ύπαρξης Έχει ένα λόγο του Θεού να μεταφέρει Να μεταδώσει να μαρτυρήσει Όπως είπαμε και προηγουμένως Η προσπάθεια διατήρησης της ενότητας δια της ομοιογένειας Είναι μια ανθρώπινη ενέργεια χωρίς πνεύμα Θεού Η προσπάθεια ελέγχου του ανθρώπου δια της υποταγής ή υπακοής Φανερώνει για ποιο λόγο Γιατί Δεν γίνεται παράθεση εαυτούς και αλλήλους στην την και την αγάπη του Θεού Και προσπαθούμε να σώσουμε Εμείς τον άλλον δια της βίας Και δια αυτών των τεχνασμάτων Της υποταγής υπακοής Κρύβει ολιγοπιστία Μου έκανε εντύπωση Μου είπε κάποιος σε ένα περιστατικό Ελπίζω να μην μου έπρεψαματα. Μου λέει κάποτε συναντήθηκε Ένας γέροντας του όρου με τον Σοφρόνιο στο Έσεξ και τον είπε μη βάζεις κανόνες στους μοναχούς άσε τον Θεό να κανονίσει για τον καθένα αυτό που του πρέπει αυτό κρύβει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και στην πρώτη του Θεού η έλλειψη αυτής της πίστεως η ολιγοπιστία μας μας βρίσκει χίλιε διαφορμές λέει μα δεν κάνουμε τίποτα Μα δεν πούμε τίποτα Γι' αυτό δεν είμαστε αδέλφοι Βρίσκουμε χίλιες προφάσει, Αλλά στην ουσία Κάτι δεν πάει καλά Είναι μια Πολλές φορές κρύβεται ένας Ιδιότυπος εγωισμός Πίσω από τις πράξεις μας Και μια ολιγοπιστία Η γη λοιπόν είναι η εκκλησία Ότι υπάρχει ενότητα Εν των χαρισμάτων η ενότητα όχι ως ψυχολογικός συναισθηματικό γεγονός δηλαδή αδελφάκι μου και αδελφούλα μου αλλά μια πραγματική ενότητα πνεύματος ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα το δικό του πρόσωπο δεν μπορούμε να είμαστε ήδη άλλος μπορεί να είναι πιο αύστηρος, άλλος πιο επίκης άλλος έτσι, άλλος αλλιώς όλους τους δέχεται ο Θεός για να οικοδομηθεί το σώμα της Εκκλησίας η ενότητα όμως είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που χαρίζεται ως ενέργεια στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας <coughs> δεν είναι υπόθεση δικής μας πράξεως είναι δώρον λειτουργικό στο Άγιον Ποτήριον είναι όλη η Εκκλησία όταν η Ωραίας βγάζει τον αμνό, το σώμα, αυτό που λέμε, τον αμνό, το σώμα του Χριστού, βγάζει και άλλες μερίδες της Παναγίας, των Αγίων, και μπροστά βγάζει κάθε μερίδα και μνημονεύει κάθε πιστό ζωντανό και κάθε πιστόν και κοιμημένον. Και όλοι μπαίνουν στο ποτήριο. Και είναι όλη Εκκλησία. Στρατιωμένη και στριαμβεύουσα και συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η εν Πνεύμα ενότητα που δίδεται. Μπορεί να υπάρχουν πολλέ ιδέε, πολλέ αντιλήψει, πολλέ απόψει. Όλα αυτά όμω διαφωνούνται και συμφωνούνται. Συνυπάρχουν και συναντώνται στο σώμα του Χριστού, στο ποτήρι, στην Αγία Τράπεζα. Χιλιάδε οι λειτουργίε, χιλιάδε οι Αγίε Τράπεζες... Ένα ο Χριστό. Μία ενότητα. Σε κάθε λειτουργία είναι όλο ο κόσμο. Σε κάθε Άγιο Ποτήρι όλο ο κόσμο. Και μπορεί να είμαστε στραβοί, κουτσί, ανάποδοι, ιδιότροποι. Παρδαλή, όλοι εκεί βρίσκουμε την αιώνοιτά μας, γιατί η ενότητα δεν είναι υπόθεση δική μας, είναι υπόθεση του Θεού. Αυτή η υπόθεση του Θεού λοιπόν είναι δική μας ευθύνη να γίνει και ένα βιωματικό γεγονός, ένα πρακτικό γεγονός στην καθημερινότητα. Εδώ είναι η προσωπική μας ευθύνη και η καθημερινή μας άσκηση. Μια λοιπόν Εκκλησία που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις, επίσης φιλελεύθερη, συντηρητική ή οτιδήποτε άλλο και από την οποία όλα έχει ομπαξές, αυτή είναι η ελευθερία Εκκλησία. Κάτι να ρωτήσετε. Να συνέχεια. Ναι, ναι, πολύ καρπή. Νίχα να αναρρήστε λίγο. έχω από τα στερεότυπα που το σημαντικό γιατί έχω αντιλαμβάνω σε, σε τύποτα, αυτά τα η που θα εσυπήσει τη δικαιοσύνη κοινότητα ότι να την με ένα συγκεκριμένο μορμόχο και αυτό το υποστήριξε το κοινότητας. Δηλαδή, η υποστήριξε την κοινότητα, πρέπει ο να κάνει το δεν εννοούμε να είναι κανείς παράνομος... Δεν εννοούμε τη διαδικασία των νόμου, Εννοούμε τον τρόπο ζωής... Δεν εννοούμε την παραβατικότητα... Εννοούμε τι θεωρεί ο καθένας... μέσα στην καρδιά του ζωή... Τι θεωρεί ο καθένας... Στην καρδιά του... Στις αυρών... Δεν είναι αυτά τα σχήματα... Που μέσα σε ένα μεταπτωτικό κόσμο... Προσπαθούν κάτι να περισσώσουν, κάτι να διασφαλίσουν. Δεν είναι αυτήν η παραβατικότητα. Εξάλλου ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα στο πνεύμα του Θεού καταργεί τον νόμο όχι παραβαίνοντάς τον αλλά τηρώντας τον εν ελευθερία. Δεν έχει ανάγκη από νόμους γιατί έχει τη χάρη του Θεού που λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της αγάπης γιατί δεν υπάρχει αναγκοινόμως γιατί δεν μπορεί να αμαρτήσει μέσα στη χάρη του Θεού οπότε υπερβαίν, καταργεί το νόμο υπερβαίνοντάς το όχι παραβαίνοντα το ο χριστιανός που λέει μέσα στη χάρη του Θεού Κα, ε, καταργεί τον νόμο όχι παραδένοντάς τον γινόμενος παραβατικός αλλά υπερβαίνοντάς τον επιλέγοντας ένα άλλο είδους πολιτείας που δεν τον αγγίζει ο νόμος γιατί είναι πάντα και κάτι παραπάνω <συσχεδί> εννοεί τα σχήματα τα κοσμικά σίγουρα <συσχεδί> <συσχεδί> <συσχεδί> <συσχεδί> αυτό το δεν το ίδιο. Δεν σε κατάλαβω εγώ τώρα. <laughs> ναι. Τι είπατε... Ναι. Α, όταν ο νόμος δεν είναι... Ναι. Ότι με καταπιέζει ο νόμος. Ναι. Είναι άδικο. Είναι άδικο ο όνομας. Πολύ σωστό. Θεωρούμε ναι. πως κανείς εξωτερικός νόμος δεν μπορεί να μου καταργήσει το πνεύμα. Όπως οι μάρτυρες στην πρώτη χριστιανική εκκλησία ήταν δεμένη στη φυλακή και ήταν ελεύθερη Συλλαμβάνοντας τον Απόστολο Παύλο Με θεϊκή επέμβαση ελευθερών Δεμένη στη φυλακή Για να έμεινε εκτεθεί ο φύλακας Όταν λοιπόν ο άνθρωπος Λειτουργεί μέσα σε αυτή την εσωτερική κίνηση Και να φορά, Δεν τον αγγίζει η αδικία του νόμου και του κόσμου Γιατί βρήκε ένα άλλον τρόπο ζωής και βιωτή. Ένα πράγμα θεωρεί εχθρών τον των Εσύ σε κόβω 25 χρονών Εκεί είσαι δεν το κόψα <laughs> Λοιπόν, σε 80 χρόνια μπορεί να μην ζεις. Θα σε ξεχάσει ο κάθε άνθρωπος και μεινα λιγότερα χρόνια Και λες, γιατί μας δόθηκε αυτή η ζωή Ο μεγάλος εχθρός και ο μεγάλος νόμος είναι ο θάνατος Και εμείς προσπαθώντας να το ξεπεράσουμε βάζουμε τη μάσκα του δυνατού του επιτυχημένου μια άλλη μάσκα πιο όμορφη είναι του δικαίου του φιλάνθρωπου για να βρούμε κάποιες αξίες που θα μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί ωραίες αυτές οι αξίες αν όμως δεν συνδέονται με αυτή την αναζήτηση του ποιος είναι η ζωή Πού είναι η ζωή και ποιο το νόημα της ζωής μου Αυτές οι προσπάθειες Μπορεί και να επιτύχουν Ε κάτι θα σου δώσουν μια χαρά Αργότερα μπορεί να μην επιτύχουν Θα νιώθεις το άγχος Και κάποιες θα σε φέρουν σε μια πλήρη αποτυχία Και θα τρώγεις με τον εαυτό σου και λε: Μα πού είναι ο κόσμος τη δικαιοσύνη. Και μετά θα έχεις ανάγκη κάποια χαπάκια Για να ηρεμήσεις Αυτή λοιπόν η αδικία δεν ξεπερνιέται και ούτε θα ξεπεραστεί όταν ζούμε κάτω από το κράτος της πτώσεως και της αμαρτίας όμως υπάρχει ο τρόπος αντίστασης ο τρόπος αντίστασης δεν είναι μόνο εξωτερικό γεγονό, είναι κυρίως εσωτερικό γεγονό. ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος φέρεται υπό του πνεύμα του Θεού και αυτό σημαίνει να έρθω σε μια δικασία προσωπικής πάλης με τον εαυτό μου και αναζήτηση, έχει τον πλούτων των εσωτερικών που μπορεί να αντιμετωπίσει και δεν τον καταβάλει αυτή η αδικία η οποία μπορεί να συμβαίνει και έχει τον τρόπο τη διάκριση να δει πώς μπορεί να αντισταθεί και πρακτικά και εξωτερικά για να δώσει έναν καλό λόγο στον κόσμο και στην κοινωνία χωρίς να λειτουργεί με εμπάθεια και αρνητικά αντικάπιον χωρί να τρομοκρατεί κανέναν ε... ναι, για να το ολοκληρώσουμε, για να μην τα ερωτήματα Λοιπόν Εδώ τι συμβαίνει τώρα Ο κόσμος μας Τι είναι Εάν επιλέξεις Να αντιδράσει στην κοινωνική σύμβαση Θα είσαι πάντοτε υποδιωγμό Αν θέλεις να εξασφαλίσει μια άνετη ζωή Τότε θα σύμβαστείς με τον κόσμο Η κοινωνία λοιπόν των προσκυνημένων Απολαμβάνει Διακρίσεις Προνόμια Ανέσει υλικά, αγαθά και εξουσίες. Σήμερα για να προκόψει χρειάζεσαι ένα μεγάλο προσόν. Ποιο της υποτέλειας για να έχει πολυτέλεια. Ποιοι είναι οι βολικότεροι άνθρωποι και υποψήφοι δήμαρχοι, οι πιο υποτελεί στα κόμματα του, δεν έτσι, του χεριού μα να είναι. Δεν μιλώ πολιτικά, ε, να με καταλάβετε. Εξάλλου δεν ψηφίζω ευτυχώ αλλά η πιο βολική είναι αυτή το λέμε σαν ένα σχήμα να καταλάβουμε άνθρωπος ο οποίος έχει λόγο ουσίας ούτε στη λοράση θα φαίνεται ούτε θα προβάλλεται, θα είναι σε μια γωνιά και θα λένε ε είμαστε που γράφει ποίηματα λοιπόν αλλά αυτή η υποτέλεια είναι η κατάργηση της υπάρξεως μας, τι θα την κάνουμε αν επιλέξω όμω την ασκητικότητα της άρνησης της πολυτέλειας και της ανέσεως θα βρω τον εαυτό μου θα βρω την ύπαρξή μου θα βρω την ανάπαυσή μου οι ποιο λοιπόν αν θέλετε τα πιο ικανά στελέχη από ό,τι έχω έτσι διαβάζω και να έχω κάποια άποψη Ιδίω στου πολιτικού ή καλύτερα στου κομματικού φορεί, τα πιο ικανά στελέχη είναι αυτοί που δεν έχουν λόγο ουσία αλλά είναι πιο υποτελεί. Συνήθω υπάρχουν βεβαίω και εξαιρέσει. Αλλά αυτοί που κυρίω προβάλλονται είναι τα γλυφτράκια. Οι κόλακες έτσι δεν είναι. Από το που θα τον εαυτό μου, τον δημοτικό μέχρι την ποινέτσι, αυτοί κυριαρχούν. Αλλά αυτά τα γλυφτράκια δεν έχουν ζωή μέσα του. Είναι αυτό που κάποτε γράφτηκε και έρινα ομιώματα τους βλέπεις κάτι ανέραστα πλά, πλάσματα που δεν μπορούν ξέρετε ποιο το συμπτωμά δεν μπορούν να κλάψουν να δω πολιτικό να κλάψει και ας πεθάνω <Συκλή> αυτό είναι, είναι νεκρόντη ύπαρξη των ανθρώπου στην προσπάθεια επιδίωξης του κέρδους <Συκλή> ένα άλλο επίση γεγονός πολύ σημαντικό γιατί μας αφορά πάρα πολύ είναι η μάσκα του πιστού. Πω πω. Ο καθένας φο... Ξέρετε η μάσκα τη φοράμε συνήθως για να κρύψουμε φοράμε αυτή τη μάξα, μάσκα από την οποία έχουμε έλλειψη. Συνήθως τη μάσκα του πιστού τη βάζουν οι α... αυτοί που έχουν λιγοπιστία και απιστία. Ο φανατισμός, η δυρεσκολυψία, η εξωτερική έκφραση πίστεως μας υπάρχει για να κρύψει την, την απιστία μας εν τέλει. Την έλλειψη πίστεως. Και επιλέγουμε αυτή τη μάσκα αναζητώντας Λέει, σου λέει ο άλλος, η θρησκή είναι καλό Γιατί είναι μια παρηγοριά στον κόσμο ε, Αυτό είναι αρρώστια Όταν η πίστη υπάρχει Αναζητώντας μια νευρωτική, ψυχολογική ισορροπία Τότε αυτό είναι έκτρωμα Η πίστη είναι πρόκληση Πρόσκληση, ρίσκο, προσωπή, σχέσο με ένα θέμα που δεν είδαμε ακόμα. Και προσδοκούμε να δούμε και ελπίζουμε να δούμε. Αυτό θέλει τόλμη. Υπάρχει μεγαλύτερη τόλμη, μεγαλύτερη επανάσταση να πιστεύει κάτι που δεν είδε και ελπίζω ότι θα δει. Υπάρχει μεγαλύτερη μορία. Αλλά υπάρχει άλλη τέτοια μορία που σε κάνει πιο ζωντανό. Που σε καθιστά λιθινό άνθρωπο είναι η μορία που δεν είναι ένδειξη παραφροσύνης αλλά είναι ένδειξη υγεία. Να πούμε και άλλε μάσκε. Να πούμε μια άλλη μάσκα που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και μια που υπάρχει στον κόσμο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Η μάσκα του κόσμου είναι η μάσκα του ερωτιάρι του επιβίτορα για τον άντρα, της γλάστρας για τη γυναίκα, που ο άνθρωπος θάβει τα εσωτερικά του χαρίσματα και το παίζει κάπως και καλύπτει προβλήματα ψυχολογικά μέσα του. Προσπαθεί να βρει μία αξία προσωπική περιφρονώντας εσωτερικά χαρίσματα όπως η ευαισθησία, η τρυφερότητα, η στοργικότητα. Στον αντίποδα στην εκκλησίδητο η μάσκα του παρθένου. Που προσπαθεί κανείς να το παίξει αγνό παρθένο ελαιόλαδο σε μια προσπάθεια τι εντέλει να πει εγώ μια αγνός δεν σε έχω ανάγκη είμαι αυτάρκης άρα είναι μια προσπάθεια μιας ιδιότυπης ναρκιστική έκφρασης όπως κάποια θέλει να παίξει όμορφη και φουντόνη και ναρκισιστικά ικανοποιείται Υπάρχει και ο πνευματικός ναρκησισμός εγκρατήσιμε. <Κι> Δεν έχω ανάγκη κανέναν και καμία Και τι γίνεται Προσπαθώ να συσφίξω τις ψυχοσωματικές μου λειτουργίες Και να υποτάξω τις επιθυμίες μου στη λογική Αλλά τι γίνεται τότε Εγκλωβίζεται και η καρδιά μου στη λογική Και χάνω το οποιαδήποτε μορφή υγιού συναισθήματο. Μα τι γίνεται παπά μου τώρα Πάμε να αμαρτήσουμε αυτό μας λες Όχι η αληθινή παρθενία είναι η μεγαλύτερη ευλογία Αλλά ποια είναι η παρθενία Ο έρωτας με τον Χριστό Η αγάπη του Χριστού Που μου δείχνει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα Τι είναι αληθινός έρωτας Τι είναι αληθινή αγάπη και τι ψεύτικο Τότε η γη αυτομάτως λειτουργεί Ο άνθρωπος που φέρεται από του πνεύμα του Θεού Που πληρώνεται η καρδιά του από την αγάπη του Θεού Ξέρει να σέβεται και το σώμα του και των συνάνθρωπών του επάντοτε ίσω να μην το κάνουμε υπάρχει μετάνοια υπάρχει η αλλαγή υπάρχει αλλίωση το πρωί μπορεί να είσαι διάβολος και το βράδυ άγγελος Συνήθως, το βράδυ είσαι διάβολος πάντων. αλλά αντίστροφα μπορεί να γίνει δηλαδή αυτή η παρθενία μπορεί να υπάρχει και σε Βεβαίω. παρθενία ε, βασικά σημαίνει να διαφυλάσω ακέραιον των πόθον της καρδιάς μου για τον Θεό και να μην υποκαταστήσει τι της αγάπης του Χριστού θα συνεχίσουμε με το τρίτη η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελεύσεων και σώσων ημάς